Τι μέρα ξημέρε, τι μα βρήκε σήμερα. τι Μαύρη μάτει, μέρα, το... μαύρη μέρα. Το ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί. Βγήκα θετικό. Πώ να δουλέψει τώρα αυτή τη βδομάδα, πώ να ξεκινήσει. Μια ο Μιχαλολιάκο προχθέ, μια ο Μητσοτάκης τώρα. Πραγματικά. Ζώρικα, πολύ, δεν ξέρω. Πολύ ζώρικα. Θα έπρεπε να γίνει ένα. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα τον πίνει άσχημα αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε. Είναι, είναι σχέδιο, είναι σκοπιμότητε. Δεν είναι ο σκοπιμότητε, αδερφέ. Εντάξει, δεν λέω, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι και τα troll στο Twitter χαμένα. Δεν ξέρουν τι να γράψουν. <laughs> Δεν είναι, έτσι, δεν έτσι, δεν είναι στο καλά του, να δώσει γραμμή. Πάλι καλά δε λέει, δεν το τόπο καμιά πέμπτη, δεν μη μπορεί να πάει τρίμερο. Βλάλ που θα μπορέσει να ευχαριστήσει από το σαββατοκύριακο κόσμο, να μην είναι μέσα. Να εννοείται ότι θα, θα περάσει θα μέσα μέχρι τη Παρασκευή, σωστό. Ε, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Γιατί θα το τηρούσε. Δεν υπήρχε περίπτωση ναι. να φύγει. Μα εί παρακάλε. Τώρα δεν είπε να τον δώ κανένα τι είναι κανένα λουλοντοβίω. Τέλο πάντων, αλλά και ένα καλό από όλο αυτό το πέρα που έγινε ρε παιδί μου, είναι ο τίποτα θα δουλέψει. Κατά συνέπεια θα απομονωστώ στο σπίτι και θα ελαφω από εκεί. Κλάξιωμα ότι τώρα τουλάχιστον κάποιε δύο-τρει Είσαι και από το σπίτι, ε, σωστό. Είχα, Αλλά εύχα, στο, εύχα, στο εύχα, σπίτι εύχα. δεν είναι εύκολο τώρα. Λίγο να πάει να ανακατέψεις τον τραχανά μην κολλήσει. Λίγο τα παιδιά να τα διαβάσεις, να τα ξεσκατήσεις. Δεν είναι απλό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να, μπορεί να κάνει λίγο. Να... να σου χτυπήσει το κούριερ. Αποσυντονίζεσαι. Ναι. Έλατε, έλατε. Δεν είναι εύκολο και αυτό Είχα, που τραβάει. Δηλαδή είναι ο Κυριάκο και αντέχει. Άλλο στη θέση του, τέλος πάν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 Καλό, μη με για τρελό. Αποστώλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. καλησπέρα, φίλε. Πρώτον, respect για την παράσταση που έδωσε το Σάββατο. Μπράβο, σου! Ή, ήσουν εκεί. Ε, με τον φίλο μου, τον Μιχάλη, ήρθαμε εκεί. Είδαμε, ωραίο. Δεν ήρθα να μου μιλήσει. Γιατί να σου μιλήσει, Είμαι ένα πίσω-πίσω εκεί πέρα. Δεν μας έβλεπες, Μετά, βρε, μα έβλεπε, είστε Στο τέλο. <laughs> <laughs> Έλα, Μωρέ, γιατί... δεν πειράζει. Να σε καλά. Ούτε εγώ ήθελα να σε δω. <laughs> Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Πρώτον ε, για τον καφετζό, καφεντζοπορε τον παλιωμάκι. Τον, τον πήγαινε και όλα έχει κάνει καλέσει ταινίε κάτι ρεβάζουν, κάτι παγκόσμια, κάτι τέτοια, αλλά τι έπαιγε μέσα από ένα μαρικά. Έχει... Κοίταξε να δει. Ταλέντο το yeah. πολλοί άνθρωποι έχουν. Πώ χρησιμοποιεί το ταλέντο έχει σημασία. Σωστά, σωστά. Μια έγινε ποταμήσιο, μια έγινε πασόκοσποσ, μια έγινε δρασίτη. Να πάει να κάνει κι αυτό και όλα τα κόμματα. Λοιπόν, ένα αυτό δεύτερο θα σου πω κάτι σημαντικό. Μα θέα που έγινε σπιγέζεται και να έχω ένα δασκάλα. Καλό παιδί. Και... Ο, α, ναι, τι τι δασκάλα, συγνώμη. Δασκάλα, σε δημοτικό. Σε δημοτικό. Mm. Λοιπόν, άκου, άκου, φένον από έγκυρες πηγές. Ότι πάνε και προγκάνε λένε, λένε. Ναι. Κάτι μάγες, πάνε και προγκάνε, λέει τι μάδε. Άμα είναι από τη Ρωσία και τα παιδάκια του και εντάξει και. Υπάρχει λίγο μια χολή. Λοιπόν. Άντε καλέ, αποκλείεται. αποκλείεται δεν υπάρχει χολή μέσα μα. Λοιπόν, να κόψουν λίγο λάσπη. Λοιπόν, γιατί άμα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω και εγώ που θα φτάσουμε, έτσι. Άμα, άμα συνεχίζει αυτό το ξεφτιλί και δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε. <Τσ'> και δυνατόν τώρα να, έρθει, να έρχεται τώρα η μάνα με το παιδί και να τη λοξοκοιτάνε κάτι μικροαστή και κάτι μικροαστέ. Λε και είναι αυτή η οποία ρίχνει τι βόμβε στην Ουκρανία. Είμαστε θεοπάλαβοι. Κοίτα Και η λυθιότητα στον τόπο αυτό περισσεύει, να το πούμε και αυτό. Είναι το ταλέντο ένα κομμάτι, αλλά και η λυθιότητα, δηλαδή να είναι καλά, όποιο μα την έδωσε, απλόχερα την έδωσε. Απλόχερα την έδωσε, δεν έχω παράπονα, περισσεύει, έχουμε πάρει και στι τσέπε. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, αλλά λι, λίγο κράτη, λίγο κράτη α συγκρατήσουν την λυθιότητα για το σπίτι του. Δεν την κουστάρουμε στα σχολεία, αυτό να του πει. Κάποιοι είναι τι να κάνουμε. Θα σου πω κάτι, από χτες που επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης στον Ερτογάν ξες ποιες είναι οι τέλειες λέξει στα ελληνικά του Ερτογάν που είμαστε σήμερα ότι έχει κορονοϊό Ποιες, τι π***σαμε Όχι, Μητσοτάκη γαμ***σε, φιλιά Γεια σου Αποστόλι, καθυπέρα. Δώσε συγχαρητήρια στο Θήμιο. Είσαστε υπέροχοι κυρίο. Αυτό που έκανε σήμερα αυτή την ανάλυση με συγκλώνησε. Α, έκανε και ανάλυση λοιπόν, μάλιστα. Το... Για πες ε... τι είπε. Ε, ε. Τι είπε, λοιπόν, που έκανε και ανάλυση μηχές. Ναι, τι, τι. Είπε ξεκάθαρα, ξεμπρόσισε. Όλου αυτού που παρουσιάζουν του λόγιου, του διεθνολόγου, του ηθοποιού, του ένα, του καλλιτέχνε και όλα αυτά. Του είπε τι είναι να είσαι καλλιτέχνη, τι είναι να είσαι άνθρωπο, τι είναι να υποστηρίζει τον άνθρωπο, να αγωνίζεσαι για την ειρήνη ενάντια σε κάθε πόλεμο, όλα αυτά. Και όχι να γνύφε όταν ε, χτυπάει ένα τον άλλον να τον γνύφε και να κατηγορεί κάποιον άλλον που κάνει την ίδια πράξη. βρες, έπιασα με τη δεύτερη. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ότι θα γανίσε με τη φίλη μου τη Σιριζέα που είμαστε σημασίτε. Και δεν ξέρει τα φάντο, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Ό, Ό, ότι μα εχέρεσε, όταν... τι, τι είναι αυτό θα... τώρα. Θα θέλει τη... τη Λουκά, αυτό είναι εκτό. Έχει κόψει καπίστρι, σταμάτα το. Έχω δει το πουλάνε και στα περίτερα κάτι κα... είμαστε... κατουριμένα αλβανικά. Είναι αυτά, μην τα κάνει, μην τα στρίψει. η μάνια. Μη, μη, μη, μη, μη σου σε χαλάει πολιτικά αυτό ήταν η Ο Μπάθος! Ωραίο είναι! είναι. πολλά κι όσο για τον ΑΡΧΙΔΑ τον καφετζόπλο, γράψανε στα σου ένα αριστερός του κόλλου. Ήτανε και γιατί να μαζαλίζει τόσα χρόνια! Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχω την πετριά μου κι εγώ, γνωστή και μεγάλη, α πούμε, και μ' αρέσει να συνδυάζω γεγονότα και παλιότερα και σημερινά. Έκανε ο Καναράκη μια φωτογράφηση, κάνει Ιησού. Έγινε που να σκεφτόμαστε αυτό το θέμα, και το περιοδικό που την έγραψε το τέφο. Κάτι έχει γίνει, ξέρω την από κάτι έχει γίνει. Α, κέρδισε η τελικά. Δεν με ενδιαφέρει η λιθιότητα, η λιθιότητα, εγώ αλλού το πάω. Αλλού το ε, πάω. Όχι, κι αυτό έχει σημασία του. Έχει η λιθιότητα κέρδισε και κατέβηκε το περιοδικό, πούμε, α πούμε, αν Κάτι ζαφά πανελίστε εκεί πέρα και λέγανε: Εγώ δεν έχω δει το Χριστό μετεκολτέ. Ενώ αν τον δει, θα είναι εντάξει. Άλλο, άλλο, άλλο λέω: Θυμάστε το Σαρλί Εντό. Κάτι ζεσου οι Σαρλίδε λοιπόν τώρα πού είναι να μιλήσουν για την ελευθερία του λόγου, για την ελευθερία τη έκφραση. Παπαριέ. Ακριβώ, ακριβώ. Να σου πω: Ζεσου οι ήταν επειδή το Σαρλί Εντό ήταν μόδα τότε. Να, Γιατί ζεσου οι Σαρλίδε δεν του είδανε ζεσου οι Σύριοι, ζεσου οι Αυγανοί. Όχι, ρε, σου να καθαρά ταξικό. Τους θες μήνες αυτό να πω, αλλά μάνας τους. σωστό; Να σου πω, έφαγα πιστολιά με την παραγγελία μου. Τίγες, μου να πάρει το βελόπουλο το τηλέφωνο τώρα τον Α, έφαγες πιστολιά, ναι. Γιατί ρε φίλε, είναι κάτι... γιατί, εφ... ε... γιατί γιατί δεν έχει γιατί στην πιστολιά, γιατί μπαμπαμ. Μπαμ. Καλά, ρε. Λέγω, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να και, εσύ και ο Είναι μία ώρα τη ημέρα από όλη την εβδομάδα που με κρατάει ζωντανό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμαν. Τίποτα άλλο. Ναι. Καλό είναι αυτό. Πέντε ώρε τη εβδομάδα είσαι ζωντανό. Οι υπόλοιπε είναι το θέμα. Τα Σαββατοκύριακα κάτι γίνονται. Έχει κάτι επαναλήπει. Βάλει το site. Έλα στην παράσταση. Τα έχω δει όλα. Ρε, Έλα στην παράσταση. Εκεί έχει πράγματα. Είμαι μακριά. Γαμ... το στάνιο. Πού είσαι. Είμαι βόρεια, πάνω. Ε, εγώ. Αριβαία. Αριβαία, δεν από και τέτοια, Γι' αυτό λίγο κρύβουμε και αυτό και δεν μπορώ να βγω στη φόρα Είμαι, είμαι, είναι η κατάσταση τέτοια δικιά μου τώρα που δεν μπορώ να στα πω oh, Αλλά σκοπιμότητες, πολύ. σκοπιμότητες, κατάλαβα Κάθενες όπως το καταλαβαίνει, σκοπιμότητες, πολιτικέ, άλλα κόλπα Από τα μέσα της καρδιάς μου, τι να πω, να είστε καλά ρε παιδιά, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ <Δερκο>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 Είχαμε νεύρα, ας πούμε, που βάλανε στην Eurovision την Τουρκία να τραγουδήσει. Δηλαδή δεν κάνανε πάρκο στην Τουρκία που έκανε κανέναν. Κάνουν ένα υπάρκο στην Ρωσία που κάνουν αυτά τα πράγματα τέλο πάντων. Μάλιστα. Δεν ξέρω το πιάνει το... Όχι, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έγινε, έγινε. Να καλά. Έλα, Μωρέ, πάνω κόπο. Πού είσαι τόση ώρα. Γιατί δεν το συγκονεί, Δηλαδή μου. Καλά, ε, δεν καταλάβα να <συγνώμη> <μάς> και χέρι. Χίλια <συγνώμη> Αποστολή. <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> λοιπόν, είμαι λίγο εκτό σήμερα, βέβαια, από τον κούλι με τον κορονοϊό κτλ. Θέλω να σου μια ερώτηση, Δηλαδή Πριν από δύο μήνε, υπήρχαν κάτι λαϊκέ στο Καζακστάν. Ποιο Καζακστάν αλλά ίσα-ίσα τον προέτρεψε κιόλας ότι ναι, ξέρει, πήγαινε. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με την Ουκρανία και το Καζακστάν. Και τώρα είναι το Καζακστάν μία ώρα και 40 λεπτά από την Αθήνα. Εντάξει, είναι δύο Δεν το έχω μετρήσει πόσο είναι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τόσο. Άλλο η Ευρώπη μα. Our Europe. Η Ευρώπη μα. Our Europe. Το Καζακστάν, αυτή είναι πίσω από τον ήλιο. Ό,τι τελειώνει σε είναι Εί Είναι καταδικασμένο. <χεστρά> Καζασταν, Πακιστά, <χεστρά> Αφγανιστά, <χεστρά> Τουρκμένη, όλα αυτά, Κουσπέκιστά. Okay, δηλαδή δεν θα, δε θα κάτσουμε τώρα. Σε παρακαλώ. Αυτή είναι να δημιουργήσουμε <χεστρά> μονγκόλου, παιδί μου. Μονγκό, <χεστρά> Μονκόλ καταλαβαίνει. Ναι, έλεγχο, εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Εκεί το Νάκο και ο που του ήταν μαζί, δηλαδή. Πριν από δύο μήνε τώρα. έτσι. Εκεί ήταν μαζί, ναι. Εκεί ήταν τσιμπτοκολητή, τα τσίτσι. Άρα, εμεί τώρα πώ θα επιλέξουμε πλευρά. Αυτή όχι... γιατί δεν επιλέγουν πλευρά <χεστρά> και είναι μαζί και εμεί πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα <χεστρά> στου <χεστρά> δύο. Δεν μπορούμε να μα τα απέναντι και στου δύο. Απέναντι στου δύο είναι δυνατόν. 100, πρέπει να πάρεις θέση τώρα Τι απέναντους δύο τι είναι αυτά Δεν μπορεί να είναι Αν τους βάζεις μαζί ξεπλένεις τον Πούτιν Α μάλιστα.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 Και ήθελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, να τα λέμε όλα. Ε, ακριβώ αυτό. <Τι> κόμι, <κι> <Τι> <πολύφος> να όμως εγώ, όμως εγώ. δεν παραδέχτηκα την όμως εγώ. Όμως εγώ δεν <Τι>